Έχει γεμίσει το νησί με αισθειοπλογικά σκάφη και ιδιαίτερα ο κόλπος Αγίας Μαρίνας Σαλίντον. Περίπου 1500 επισκέπτες βρίσκονται από χθες στο νησί μας mm -hmm. για την ε, διεξαγωγή του 28ου Bodrum Cup. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, αυτό ε, για το νησί μας. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια οικονομική ανάσα για όλους τους επαγγελματίε, Παράλληλα όμως... Ε, ...και η αφορμή ούτως ώστε να προωθηθεί το νησί μας ακόμα περισσότερο. Mm -hmm. Μετά από 28 χρόνια διεξαγωγής του Bodrum Cup... ...καταφέραμε τα τελευταία 4 χρόνια... ...και τα ιστοπλογικά σκάφη προσεγγίζουν τα νησιά μας, το νησί μας... ...και παράλληλα το επισκέπτονται πάρα πολύ ε, Τούρχοι από τα παράλια... ...με τεράστια σημασία και ειδικά για την εποχή τώρα που δεν υπάρχουν πολλοί επισκέπτες αλλά γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι περισσότεροι επιχειρηματίες οι οποίοι έρχονται να ξεκουραστούν δύο ημέρε, σχεδόν τρεις. Ναι, αυτό άκουσα ότι κάθονται και τρεις ημέρε εκεί. Τρεις ημέρες, θα φύγουν αύριο προς το μεσημέρι mm -hmm. για να γίνει τελετή λήξης στον πόντρου. Ε, εχθές είχαμε μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση, συμμετείχε πάρα πολύ κόσμο και από τα ιστοπλογικά σκάφη και από το νησί μας. Η προσπάθεια συνεχίζεται της προβολή του νησιού μα και η γέφυρα που έχουμε ανοίξει με τα απέναντι τουρκικά παράλια είναι πάρα πολύ σημαντική και έχουμε καταφέρει το ώστε να προσεγγίζουμε, να προσεγγίζουμε πάρα πολύ κόσμο στο νησί μας. Είναι πολύ σημαντικό. Έχετε απόλυτο δίκαιο κύριε Δήμαρχε. Είμαστε προς τα τέλη σχεδόν του Οκτώβρη και παρόλα αυτά ε, στη Λέρο ε, υπάρχουν αυτή τη στιγμή 1500 άτομα έτσι μέσα από 123 ιστιοπλοϊκά σκάφη τα οποία τονώνουν την αγορά αυτή την ώρα. Πάρα πολύ τονώνουν την αγορά όντως γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι ψωνίζουν, διασκεδάζουν και παράλληλα όμως το σημαντικότερο είναι ότι ε, τους αρέσει το νησί, μεταφέρουν τις ομορφιές, την ε, φιλοξενία που τους παρέχουμε, ε, στους φίλους γνωστούς και του χρόνου θα είναι ακόμα περισσότεροι, γιατί πραγματικά φέτος σπάσαμε ρεκόρ, είναι πρώτη φορά συμμετέχουν τόσα πολλά σκάφη.